Διαλήφεμ. Ναι. Καλέ που τον βρήκατε αυτό το τραγούδι που βάλατε προηγουμένως. Καλέ, στο αρχείο μας. Μας συγκινήσατε να σας καλά. Να είστε καλά. Ξαναβάτε το. θα αντέξετε κι άλλη συγκίνηση. Καλό, ε. Καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια. Μέρα Μπέρα, καλημέρα. Έλα. Έχουμε πανάσταση, ρε μάτια. Δεν το λες. να κοιμηθώ, ρε. Ναι, καλέ, μ Τίποτα καλέ, κάτι χαζάει λεγεωθύμιο τώρα πότε θα κάνει ξαστεριά. Πότε θα κάνει ξαστεριά, ποτέ. Εγώ θα σου απαντήσω. Ποτέ θα κάνει ξαστεριά τότε. ποτέ ρε. Ωε που και ο ένα θα σου πω. Να πα στο ταπετσέρι να σου φουσκώσει τα μαξιτάρια του καναπέ. Γιατί έτσι και κάτσουν και κάνουν βούλιαγμα, δεν το ευχαριστίεσαι με τίποτα. είναι. Το ξέρω. Έλα ρε μα. Μία ώρα, αρήμα. Σιγά μου, μία ώρα. Λοιπόν, ένα πράγμα: υπάρχουν στρατοί μαρκοί και στρατοί αρκίδια. Ωραία. Αυτό. Έλα, κλείνω για να σα ακούσω τώρα. Yeah. Έλα ρε Τρελό, Έλα! Αυτό το κομμάτι τι κάνει κα... είναι, ρε το παιδιά, σηκωθείτε! Και κατά τρίτον, είμαι στην πιάσα τώρα εδώ και κοιτάω κάτι γκαούδια εδώ. Όχι, ένα γκαούδια εδώ, συνάδελφο νεοδημοκράτη. Α, να το χέρισε Εγώ να το χέρισω, χα... εγώ το με να τον προσηλικούσα και αυτόν πρέπει να Να τον κάνω κάπα, κάπα με κοιτάει και γελάει. οι εκλογέ τον συνάδελφο τηλέφωνο, το πέσου, γιατί δεν να πει. Ότι είναι Ουγγα, γιατί δεν τρέπετε που λέει ότι συγγραφέα και τρέπετε να πει ότι είναι Ουκαγκα. Πού είναι Οικαγκα. Πηγαίνω στο yeah. γυμναστήριο και πρέπει να ξέρει η ιδέα στον άντρα δεν είναι όταν ισχυρισμένο. Είναι όταν αρχίζει και βγαίνει πάλι φρούσα. Έχει αυτό το μου. Είμαι ο γυμνατήριάκος όταν ξυρίζεστηκαν Να τα χίλια χρόνια θα ζήσει. Τώρα ένας 30, φίλος 30, 30. μου λέγει για σένα άκου, άκου, μα, Ότι δεν μάτου, είσαι μάτου, αηδία μάτου. όταν ξυρίζεσαι Αηδία <σίλυνα> είσαι λέει όταν, όταν ξαναβγαίνει τρίχα Συμφωνώ Άκου, άκου μα, <σίλυνα> Λοιπόν, σε παίρνω για κάτι σοβαρό Θα Να κάνεις η κερί ή λέιζερ Ριζική αποτρίχωση Το τηλέφωνο με τη διάθεση του σταθμού οποιοδήποτε π** Τη πάει να πάρει σπίτι από οικογένεια, εγώ θα πάω εκεί και θα κάνουμε τα πάντα. Στο λέω, το, από το σταθμό το δηλώνω, θα έχει το τηλέφωνο μου όποιος τολμήσει που και τράπεζα και πάει και πάρει σπίτι οικογένεια. εγώ θα πάω, θα με καλέσω να με πάρουν τηλέφωνο, θα πάω και εγώ εκεί απ' έξω μαζί τους να συμπαρασταθώ. Στο λέω μα γιατί έτσι και γίνει αυτό, θα τους, τους κα***σουμε, θα τους κάψουμε, πραγματικά σου μιλάω. Δεν, ναι, με ακούτε. Ναι, ναι. Τον Αποστόλη την Ελληνοφένεια. Εγώ. Ναι, Αποστέλη ε, ήθελα να καυστηριάσω ένα θέμα ε, για αυτό που είπε ο γιατρό όσον αφορά το άτομο το οποίο κάνει α, απεργία πείνα. Ότι τέλο πάντων δεν μπορούν να τον βοηθήσουν από τη στιγμή που δηλώνει ότι δεν θέλει να φάει, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα χριστιανό μάρτυρα τη ΕΧΟΒΑ. Όταν εμεί δεν θέλουμε να βάλουμε αίμα, γιατί δεν ε, αποδέχονται την ε, πεποίθησή μα και αυτό που πιστεύουμε, αλλά μα φέρνουν εισαγγελέα Να μα βάλουν αίμα. Αυτό ήθελα να σχολιάσω μόνο. Γιατί οι γιατροί παίζουν. άσχημο ρόλο. Ακούω από το πρωί για τον το νέο φορολογικό και τα κτλ. ότι θα πρέπει να αυξηθεί η προκαταβολή του φόρου. Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο, εσύ που ξέρει, δηλαδή για φέτο, σε μίδια του χρόνου, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο μέρο από τα. για μα αυτού. Ναι, το 80% πια. Άρα πάντα να κρατήσω εγώ λίγο. Δηλαδή, όχι το 57% που είναι κάτι παραπάνω από το 1, mm -hmm. από τα μισά δηλαδή. Mm -hmm. Θα πρέπει να δώσει το 80%. Δηλαδή, τι θα σου μείνει, 5 τούφε. Με Μεγύρισε 35 χρόνια πίσω, εσύ Άγγελα. Την ίδια κίνηση έκανε και ο Αντρέα την μιμή. Βλέπει αυτό ακριβώ. Και μετά. Έχει μαλάκι να γαμπτέ ο Αντώνη στην Άγγελα. Καλέ, ποιο έκανε τον νεύμα, η Άγγελα δεν το έκανε. Ναι, αυτό σου έκανε. Μήπω γίνεται το αντίθετο. Έχει να γαμπτέ Άγγελα τον Αντώνη, ε. Ξέρω εγώ, εσύ πώ το βλέπει και πιθανό. Πιθανότερο. Γι' αυτό δεν βλέπει από το ένα μάτι του, το έχει βγάλει. Μια που ξεκίνησε και σε καλλιτεχνικό επίπεδο και γράφει και τραγούδια και τραγουδά αντιπασιστικά τραγούδια, ε, θα πρέπει τώρα να απευθύνει λίγο τι δραστηριότητε σου και να γράψει και ένα λεξικό. Ένα λεξικό, ένα φιλολογικό λεξικό που θα καταγράψει τρει λέξει μέσα εκεί και θα βάλει και μια εικόνα. Θα καταγράψει η απόλυτη ξεφτίλα, η απόλυτη υποτέλεια, η απόλυτη δουλεία. Και θα καταθέσει δίπλα από αυτέ τι τρει λέξει την ε, φωτογραφία τη χρυσινή. Θα την πλασάρει δίπλα και θα πει να πιάνει Ο απόλυτο σευτελισμό και η απόλυτη δουλεία και απόλυτος απόλυτο ενός ενό ενός ενό κράτου, ενό φερόμενο πρωθυπουργού. Αυτό που έκανε χθε η Μέρκελ είναι η απόλυτη, ο απόλυτο όρο αυτών των τριών λέξεων. Μου άκουσα αυτά που λέγεσαι για την τράπεζα θα μαρούσει που δεν έδωσε τα λεφτά στον τυφλό. Ναι. Λοιπόν, το λάθο που κάνει, πόσο καλή ήταν αυτή η διευθύντρια, το είδε ο ίδιο. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Αν τυχόν τα έπαιρνε τα λεφτά ο αδερφό που ήταν δίπλα για μάρτυρα, επειδή τον έχει το κεριό του, τώρα θα ήταν λιγότερο καλή. Δεν νομίζω η ευτυχία να μην τα δώσει. Επειδή αυτά γίνονται συχνά, το άκουσα και επειδή συνήθως τα λες σωστά, ήθελα να τη διορθώσω. Καλά. Επειδή ήταν και ο τυφλός μαζί και ο άνθρωπο είχε ομιλία, απλά δεν έβλεπε, έλεγε ο ίδιο, πιστοποιούσε ο ίδιο ότι είναι ο αδερφός μου, δώστε του τα λεφτά. Το περιστατικό το ίδιο εσύ και εγώ κατά βάση σε ναι, α, είμαι α, Λουλού. Ναι, ο ίδιο Εάν έχει συναστραφεί με άτομα δικές ανάγκες, θα ξέρεις ότι αυτούς με ιδιωτικέ ανάγκε, θα ξέρει ότι αυτού με του οποίου συναναστρέφονται και έχουν δίπλα του, του έχουν πάρα πολύ του χεριού του. Αυτό θα το ξέρει, επειδή μου έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά, εργάζομαι σε τράπεζα. Στο είπα, σε πιστεύω ότι ήταν καλή, καρι... γιατί και εγώ έχω καλή, κύριε διευθυντή. Αποστολή. Αυτό το ζών που είπες προηγουμένω η, η διευθύντρια στην αυτή, στην, στην τράπεζα στο Μαρούσι, ναι. είναι μία από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες υπάρχουν πολλά τέτοια ζώα αυτή αύριο θα απολυθεί από την τράπεζα και θα ζητάει από τον τυφλό και από μένα γιατί μου κάνει το ίδιο η μάνα μου θα ζητάει συμπαράσταση, λοιπόν Τα ζώα. και θα τις τι δώσουμε φαντάζομαι αμέριστη θα έχει αμέριστη συμπαράσταση θα πάρει το τρίτο το μακρύτερο πες να πω την οποιαδήποτε δίποτε και τον όποιον Έλληνα γιατί τέτοιοι είμαστε, τέτοι είμαστε από να σου πω τώρα Α... να προσθέσω και κάτι θλιβερό σε όλο αυτό ναι. ότι όσοι παρακολουθούσαν αυτό το περιστατικό ναι. το παρακολουθούσαν με απάθεια περιμένοντας απομονητικά την σειρά τους ναι. δεν μίλησε κανείς Έλα, φίλε. Έλα. Τι κάνεις Έλα. Να σου πω, τώρα δηλαδή αφήγει κάτω στον Αίγυπτο που συλλάβαν τον Μόρση λύσαν το πρόβλημά του. Έλατε, λες Λε και εμεί τώρα, αν συλλάβουμε, α πούμε, τον Σαμαρά ή το ρίξουμε με έναν τρόπο, θα λύσουμε το πρόβλημά μα. Αυτό είναι λάθο, μπότε, φίλε. Ο Σαμαράς είναι το πρόβλημα. Ή οι πολιτικέ, Σαμαρά. <laughs> Δεν θέλει φυλακή ο Σαμαρά, οι πολιτικέ του θέλουν. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Την ποινή του Σαμαρά τη συζητάμε. Το μπούφο λέει τη φαμπαριά του και από πίσω Το δεν αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, Με. τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Με. Με. Αγαπητοί σύντροφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε. Είμαστε σο... στο κελιτρία, είμαστε σοσιαλιστές και του ριάντα του Είμαστε και Συγκρόφησε και σύγκροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Γεια σα, γεια σα, τι ελπίδε θα βρεθούμε! Μια φίλη για Ναι. Παύλο, Χαρμάνης και άφραγκο. Αύριο αυτή που λέει ρε, που κάνει αέρα στο μωρή τη, να συνέλθουμε λίγο. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μωρή μου. Γεια σα, Τι, τι, τι κάνετε? κάνετε, Μια χαρά, εσεί. Έχω εσείς. ένα κρασί ναι. εδώ και 10 χρόνια από τη Σαντορίνη. Είναι λευκό το κρασί, Ναι, λευκό. Φέρει το ομορφτί. Φέρνει κάψει και μου καίει το μωρή μου. Λοιπόν, π. Π. αύριο θέλω πολύ δώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Το ανέκδοτο. Ποιο ανέκδοτο. Του Σουφλιά ρε Α του Σουφλιά ναι ναι Ο Πολύδωρο. Έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρί καμία παράβαση. Λοιπόν, ήλεχαν τώρα τις τροχές, ποιο θα τα καταφέρει. Πράγματι τα καταφέρνει ένα, τον σταματάει εκεί ο τροχέο, του λέει λοιπόν: Ξέρετε, κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρο. 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα είπα και τα είπα. Και σκεφτεί ο τροχέο την και τι δεν τα κάνει τα 7.000, ρε φίλε, αλλά δώ σου λέει πρώτον για να πάρω δίπλωμα. <Σιζεύει> τα ακούει η γυναίκα του Για να διορθώσει στην κατάσταση Λέει μην τον ακούτε Τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος <Σιζεύει> Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς Με το γιο τους Ο παππούς δεν ακούει καλά γίνεται φασαρία Βλέπει και τον τροχαίο Και αρχίζει να μουρμουρίζει Καλά τα έλεγα εγώ Με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε το πελάμα. Δέσετε, <συστά> δέσετε τα μάτια του... Δεν θέλω να... Δεν θέλω να... ξέρω Αυτό θέλω ο μου. Δεν θέλω να... Μου δέσετε... Δεν θέλω να... Μου δέσετε... Τα μάτια... Τον ήλιο πάνω τέλει... να το για να κάνει κάνετε... Καστικιά μου κομάτι αγέσις πεθαίνετε και όχι εγώ. Λίγο καιρό Ασίλη για αύριο, ρε, φίλε. Κάναμε στη χαριβάλα ένα κομμάτι για λίγο να μα ηρέει στη διάθεση. Ναι, ε, μπορούμε. Αν είναι εύκολο να ακούσουμε και αυτόν τον Κύριο που βάζατε παλιά, από την πάτρα κτλ. Καλά, τώρα όλος ο κόσμο βρίσκεται σε διάλειμμα, δεν ξέρεις τι να ψηφίσεις, Εσύ δεν ξέρεις. Τι, σε διάλειμμα και εγώ δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Δεν ψηφίσει Πασόκ. Τι να ψηφίσω ρε που έγινε στην κυβέρνηση με τον άλλον το Μασκαρά. Μου έβαλε τον αυτόν εκεί, υπουργικό σε όχι υγείας, αυτό λέγεται, Πορνία. Ποιο. Υγείας και όχι πρόνοιας. Τροπή. Εγώ. Ε, μου το λε εσύ, ντροπέα, αλλά με βαρύ να μην έχω να πάρω ένα κουτί χάπια. Πού να τα βρω τα λεφτά, Τι θα τα κάνει τα χάπια, Έχω πίνω, μωρέ, Μου είναι σου κομμένη πίεση. Τι θα κάνει το καλοκαίρι, θα πα διακοπέ, Θα πάω μωρέ, να κάνω μπάνια στο Καλιάφαλο, Να πάω κάτω εδώ σε εμά. Θα έχω με την οικογερά μου, θα έχω μια σκηνή, Θα τη βάλω στο πάνω θα πάω, έχω και γεννήτρια, Έχω όλα τα, εργαλεία, Α, τα... Να τρώμε μόνο βράδυ μεσημένει δεν θα τρώμε. Δεν έχω λεφτά δηλαδή. Δεν κάνε ψάρεμα, δεν πειράζει. Τι να κάνω? Ψάρεμα. Ψάρεμα δεν μπορώ μόνο, είμαι νευρικός, δεν μπορώ να ψαρεύω. Τα πετάω όλα. Πετάω του πετωνιές, δεν θέλω. Θα... Και ήθελα να πάω και μια βόλτα και στην Τίνο, στη Μεγαλόχαρη, αλλά δεν βγαίνω. Με τι να πάω, είναι πολλά τα έξοδα. Και μου λέει μετά πάμε, μου λέει, να πάμε και μια βόλτα, να πάρουμε στην Τίνο, στη... πώς τη λένε, και στη, Μί... στη να Έχουν και τι άλλοι μουστάκι στην μοίκο, μην ανησυχεί. Θεριακλήδε είναι όλοι. Τι είναι? Απλά να πάρει και παρεό, πάει με το μουστάκι. Τι παρεό να πάρει. Δεν παρεό, εγώ έχω το... Θα το... το κανονικό μου μαγιό. Από πάω, πάνω έχω... να ρίξει νί... κάτι. Δεν παίρνω, δεν παίρνω εγώ τέτοιο. Μα πώ θα πα έτσι ξόστιθο. Πο? Δεν κυκλοφορεί κανεί στην μοίκονο ξόστιθο. Να το πιάσει, λέω, στον πούστο. Δηλαδή, εγώ με το μαγιό δεν μπορεί να πάω. Μπορεί να πα με το μαγιό, αλλά κάτι πρέπει να ρίξει από πάνω, θα σε δουν γυμνό, ανταριάζονται. Εγώ θα πάμε το μαϊό, αλλά εγώ φοβάμαι να πάω στη λίγο. Και ένα καπέλο Παναμά πρέπει να βάλει. Panama hat που λέμε. Όχι, έχω καπέλο ψάθινο, το μεγάλο να πούμε. Το ψάθινο, τη βουλιουκλάκη. Αυτό το ψάθινο, το ψαρά. Μεγάλο, ναι, μεγάλο. Το δικό μου είναι μεγάλο, αυτό το μεγάλο. Το μεγάλο. Αλλά αν πα στη μήκονο, θα πρέπει να βάλει και φρούτα πάνω στο ψάθινο. Τι φρούτα να βάλω. Ένα να, ένα σταφίλι, κάτι. Όχι, βέβαια είναι το καπέλο, το κάνω βάλω... γκολιά. Στο κανονικό θα βάλει φρούτο. Όχι, δεν βάλω τίποτα, δεν, αν... δεν, δεν να... να... κυκλοφορήσει στο μήκονο. Α π πήρω... Θρησκεία και θα πάω εκεί στη εισόδομο και εγώ μωρό δεν πάω εκεί Πώς θα πάω Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Yeah. Λοιπόν θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή και δεν σηκώνω δεύτερη κουβέντα όταν οι τράπεζες θα καίγονται Αποστόλης Μπερμπαγιάννης, πύρος γραμμένος από το αντιφασιστικό CD. Έλα ρε τώρα δεν μπορώ. Με ζητά για αφιέρωση να βάλεις τον εαυτό μου δεν είναι σωστο. Τι με πέρασες. Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνα. τα πιο χαρούμενα τραγούδια και στα καμένα θα φυτρώνουνε Τα ωραιότερα λουλούδια. Τότε θα ψάχνετε την έξοδο. Και κάμια τρύπα να κρυφτείτε. Και με ένα τάγκο αργεντινικό, στο ελικόπτερο θα μπείτε. Εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα. Με του τσολιά τυφού στα Και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά. Με τους ουτιέν μου την πανέλα Και τα καλά μας θα φορέσουμε Όσα μας έχουν απομείνει Και μες τους δρόμους τα χορεύουμε Σαν ερωτευμένη πικουίνι Πικουίνι, πικουίνι Πικουίνι, πικουίνι Πικουίνι